οι οχτροί και τους φιλέψαμε η και χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Να είμαστε λοιπόν εδώ μια απέσια, μια φριχτή ειδησιογραφικά παρασκευή για να κανείς στο μικρόφωνο με τη βοήθεια της μουσικής επιμέλειας της Άντερφουλες μου τη νάνσις με την ε, βοήθεια της ε, επίμονης και υπομονετικής Μαργαρίτες Βασιλάσου στο τηλεφωνικό κέντρο, με την ψύχρεμη και ήρεμη Μαρία Ψάλτη στον ήχο, θα τα βγάλουμε πέρα βοηθώντας να ξεπεράσουμε αυτά που μοιάζουν για πραγματικότητα, που είναι πραγματικότητα, που μοιάζει να μην μας αφορούν, που μας αφορούν, αλλά στο τέλος μας αφήνουν κυριολεκτικά ξαπλωμένου στο πάτωμα απ την απέχθεια, την αηδία και το φόβο. Είναι τέτοια τα πράγματα και τέτοια τα γεγονότα που δεν μπορεί να τα διασκεδάσει η δησιογραφική ε, έκπληξη να διακόπτει το CNN για να αναγγείλει το διαζύγιο Μπραντ Πιτ Ατζελίνα Τζολί Έλεος Αν ξεκινήσετε από αυτό όταν μιλάμε για διαφάνειες, ε, δημοσιότητα, κατασκευασμένα δελτία, μη κατασκευασμένα δελτία, πόλεμο κυβέρνησης πριντεντέρει κανένα λάρκες εναντίον κυβέρνησης και να πηγαίνει το πράγμα έτσι, φανταστείτε τώρα το CNN να διακόπτει παγκοσμίως. Κάποιος έγραψε, χώρισε το ζευγάρι που έκανε και συλλογή παιδιών. <Τι> δηλαδή ένα κομμάτι από... Ηθικο-ψυχολογικό, εντυπωσιακό, εντυπωσιοθυρικό, όλα ε, μαμά, γονεϊκό πρότυπο, ε, βασισμένο πάνω σε τι, ρεαλιστικά. Δείτε το, στα λεφτά. Μπορεί να γίνει κανένα όσο πικρό θέλει, αλλά δυστυχώ στην Ελλάδα πάντα τα πράγματα είναι χειρότερα. Μόλις μιλήσεις για τα παιδιά και ακούσεις τι είπε ο για τη μικρή που ενδεχομένω. δεν αντέχω και που να το πω δεν μπορώ να ψάξω να βρω τις λέξεις δεν μπορώ να το φανταστώ δεν το χωράει το κεφάλι μου τεμαχίστηκε λέει κατά ποσοστό 99% με την επιστημονική του γνώση όντας ζωντανό το παιδί ξεπερνάει κάθε έννοια απόλυτου κακού απόλυτου Κακού. Δεν, δεν, δεν έχω άλλε λέξει. Δεν, δεν μπορώ να τη σίρω από δώνα, τη σύρω από κείνα, τη τραβήξω παραπέρα. Έχω σήμερα. Πολύ ωραίε προσφορέ. Έχω πληροφορίε για να πάτε από που θέλετε, όπου θέλετε να δείτε ό,τι θέλετε. Σα προτείνω μέσα σε αυτό το τρίήμερο για μια ανάσα εντελώ διαφορετική, για μια σχέση τη πολιτική με τον πολιτισμό απολύτω φρέσκη, απολύτω που είναι το τρίμερο Φεστιβά τη Κνέ. Που γίνεται στο πάρκο Τρίτσι. Αλλά έχω και άλλε προτάσει για αυτού που θέλουν να πάνε στην Κιφσιά και δεν είναι κνήτε και θέλουν να ακούσουν μουσική εκεί. Για άλλου που θέλουν να πάνε με μια πρωτοβουλία τη περιφέρεια. Αυτά έχω να σα τα πω. Πρέπει όμω να πάρει κάποιο μια πολύ βαθιά ανάσα Μια πολύ βαθιά ανάσα για όσα συμβαίνουν και όπω συμβαίνουν. Οπότε χερνάω μαζί με την Άντζη πίσω, πίσω το ρολόι στο 1961. Θα ήθελα να βρίσκομαι, αλλά όχι ω ζευγάρι, θα το δείτε. Ε, στην Ίσο των αζώρων. πάω πίσω για τη στίχη είναι του Μποστατζόγλου, του Μένι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ο Γεράσιμος για να και ο Γιάννης Μποστατζόγλου έτσι για να θυμηθώ και εγώ τα νιάτα μου και πολλά άλλα πράγματα γυρνάμε πίσω εις στην Ίσο των αζώρων. Έχει και μια σημασία, είναι η τσαλακωμένη ωραία κα, καθαρεύουσα που χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να κάνει την πολύ πικρή του σάτυρα, ο Μποστατζόγλου, ε, είναι η εποχή που κάνανε πλάκα στο Μίκη ότι δεν μπορεί να προμελοποιήσει καθαρεύουσα. Τι έκανε, <laughs> με το χιούμορ του το γνωστό ο Μίκης, παίρνει τον Μποστατζόγλου και το κάνει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάθε συνειρμός με το καραβάκι, αυτό το πλοίο των αζωρών τη ζωή Κωνσταντοπούλου να αποφευχθεί. Παρακαλώ πάρα πολύ, ένα πλοίο ταξιδεύων με υπέροχων καιρών, ευνηδίως εξοκύλει ανοιχτά των αζωρών. Βιο, ζώντας βίον πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη, κοίταζαν και κάπου κάπου, εάν έρχεται βαπόρι. Ε, όλοι κοιτάμε αν έρχεται βαπόρι, αλλά άλλα πράγματα προσδοκά ο καθένας. Προσέξτε, έτσι το τραγούδι και η κόρη και ο νέος ταυτήνουν. Ένα πλοίο ταξιδεύων Πέροχόν καιρών. Έχη ω εψοκία, ανοιχτά, των αζόρων. Και να λέω με μια νέα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και μόνος και μη φάνοντος λαπόρι απεδίωσεν ο νέος και απέθανε οι χώροι αργότερα, αργότερα σαν δυο Ήρθε <Τι σε> και να αγαπώ Λοιπόν, bon, uh, έχω αποφασίσει σήμερα, αλήθεια σα το λέω, έχουμε και παρακάτω και πολλά κλασικά τραγούδια, αλλά έχουμε όμω και αποκλειστικότητε και καινούρια. Να σα φτιάξω λίγο το ηθικό, να σα φτιάξω λίγο το κέφι, να σα κάνω μία-μία-μισή ώρα. Να ξεχάσετε με τα σκέψη, προσέξτε καλά. Γιατί όταν κρατάει για πολύ καιρό η ειρήνη, ξεχνάμε τι προετοιμασίε για τον πόλεμο. Όταν είμαστε σε ψεύτικο πόλεμο, ξεχνάμε τι διαδικασίε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε σε ένα επίπεδο μη Λουμπεν, μη Βίο και μη χιδέο για να διεκδικήσουμε μια κανονικότητα όπως λένε, που τη σιχένομαι σαν λέξη. Εννοώ μια ζωή που να μπορεί να την προγραμματίσει και να μην κρέμετε με ροδούλη, με ροφάει. Σήμερα θα επιζήσω, αύριο θα επιζήσω, μετά δεν θα επιζήσω. Και γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σα ζείτε το χτυκιό μέσα στα σπίτια σα αλλά και στους χώρου που κινείστε. Να πηγαίνετε και να κοιτάτε, θα βρείτε τον ίδιο άνθρωπο. Απολύθηκε, έφυγε, έμεινε χωρί δουλειά, άδειασε ο χώρο, άδειασαν οι άνθρωποι, απελπίστηκε κάποιο, πέθανε κάποιο. Και επειδή ό,τι αφορά στα νιάτα και στα γυρατιά, στη μέση φτιάχνει αυτό που λέμε του αδύναμου ανθρώπου, για τη λήψη αποφάσεων μέσα στην παραγωγική. Διαδικασία, ε, τότε έρχεται και δένει η διαστροφή. Λοιπόν, χώρισε η Ατζελίνα με τον Μπραντ Πιτ, σκασίλα μα. Ακούστε όμω τι πάνε εμπορευματοποιημένη εικόνα ζευγαριού νορβηγική εταιρεία αεροπορική, Norwegian Airlines, όχι όποια-όποια, κάνει το εξή: βγάζει ένα μπάνερ και το δίνει σε όλε τι εφημερίδες που το βρήκαν ευφιέστατο και έτσι έχει κάνει μια χοντρή διαφήμιση χωρί να πληρώσει πολλά λεφτά παντού, λέγοντα ότι δίνει. Ταξίδι στο Λος Άντζελες Με μόνο 196 ευρώ Απίστευτα φτηνό πράγμα Δηλαδή παίρνεις από εδώ να πας στην Ορβηγία Για να πας στην εταιρεία να πας Με τι στο σλόγγαν 196 ευρώ πηγαίνετε στο Λος Άντζελες Ο Μπραντ πείτε είναι μόνος Μετά από αυτό Πείτε μου αν κάποιος καθίσταται Οριζόντια διαγώνια και κάθετα καχύποπτο ως προς την ποιότητα Διοχέτευσης πληροφοριών Και επειδή χάνεται ο ήλιος Ακούστε το όταν χάνεται ο ήλιος. δεν το έχετε ξανακούσει. Δεν κυκλοφορεί ακόμα σε CD. Είναι στην έξοχη δουλειά της πηγής Λικούδης με ερμηνεία σπύρου, κλίσα και στοίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη και είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακουστούν στα μενάνδρια του 2016 τις θηροπορεινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος και η το άλλο Σεβατοκυριακό. Ελπίζω ότι θα βρω και τρόπο και με κάποιον τρόπο να σας στείλω. Φαντάζομαι όμως ότι η είσοδος θα είναι πολύ τους ελεύθερη. Η συναυλία έχει τίτλο Έλληνες ποιητέ που ταξιδεύουν η μουσική της πηγής Λικούδη. Προσέξτε, η παράσταση έχει ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη. Από το Σιζμανόγλιο ε, Μέγαρο, συνεχίστηκε στο Βελιγράδι, πήγε στι Βρυξέλλες, πήγε στη Σουηδία, πήγε στη Θεσσαλονίκη, στο Σαϊνοπούλιο Θέατρο τη Πάρτη και τώρα στην Κηφισιά. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Δεν έχει δικαιολογία, μην πει κάποιο, δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου. Επομένω, πάτε να ακούσετε πρώτη φορά κάτι, γιατί αξίζει ένα στίχος που θα σα τον πω. Θα φωνάξω ένα Ζητιάνο που να βάζει στην πλατεία για να πούμε δύο κουβέντε. Η ζωή θέλει λοβέντες και ο στην την Είναι η αλητεία που μεταφράζεται όπως λέει το τραγούδι. Όχι όπως μας γουστάρει στον καθέναν, στο επίπεδο της μικρής Άννη. Όταν χάνεται ο ήλιος <ΓΣ> στο σκοτάδι με τρομά. Τα τρία πεθαίνουν. Σαν στρατιώτε που πηγαίνουν, όπου η μοίρα διατάσσει. Θα μεθίσω πάλι απόψε, κι ό,τι βρέξια σκατεβάσει. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να διχάσει. Θα μεθίσω πάλι απόψε, κι ό,τι βρέξια σκατεβάσει το μπουκάλι θέλει ώρε να στεγνώσει και να δικάσει. <ΣΣΣΣΣΣ> Θα φωνάξω ένα ζητιάνο που ρεμβάζει στην πλατεία για να πούμε δυο κουβέντες η ζωή θέλει λεβέντες κι ο στην αλητία. Θα με πάλι απόψε κι ό,τι βρεξια ας κατεβάς. Το μπουκάλι θέλει ώρες να στεγνώσει και να αδειάσει. Θα με πάλι απόψε κι ό,τι βρεξια ας κατεβάς. Ο μπουκάλι θέλει ώρε να στεγνώσει και να αδειάσει Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Να είμαστε λοιπόν εδώ και πρέπει να σας υπενθυμίσω αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το κινητό επειδή έχει αλλάξει ο αριθμός ε, Γράφετε real και εννοώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19650 19650 Αν θέλετε να θυμάστε το 19 Ως μόλις να έχει βγει κάποιος από την εφηβεία του 19 χρόνος και το 650 είναι 65 ετών η σύνταξη με ένα μηδενικό ψέματα ή 67, ή 68, 69, 72, 75 θα πάρουν σύνταξη πια Τώρα η σύνταξη στα 65 δεν υπάρχει πια αλλά είναι ένας τρόπος να θυμάστε 19 το παιδί που είναι άνεργο 650 ένα μηδενικό δίπλα από δεν είναι καν ο βασικός δεν είναι καν η μέση βασική σύνταξη δεν είναι τίποτα το 650 το 650 δεν είναι τίποτα ούτε καν βασικός μισθός αλήθεια Είμαστε, Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να αντιγυρίσω τα χαιρετίσματα στα μελίσια στον Παναγιώτη, να. Α, απαντήσω, τι να σα απαντήσω, Βρανιόνιο, τώρα, ο φίλο Μονιόνιο ο Ζουμπακάλι, με αφορμή τη δίκη των μαθητών στην Κεφαλονία. Ζούμε σε μια χώρα όπου δικάζονται μαθητέ, φοιτητέ, εργάτε. Όσοι ψήφισαν ανάστημα σε αντιλαϊκέ πολιτικέ και αποφάσει, αλαθεώνονται. Φασίστε, σωματέμποροι, έμποροι Μακάρι του χρόνου να μπορέσω να βρεθώ στη μεγάλη γιορτή τη ΚΝΕ. Ε, χαιρετίσματα σε όλους όσοι ακούνε ο Νιόνιος ο αχ Αχρε φίλε Νιόνιο, νιόνιο" να ρε και εδώ να κερδίσεις μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που έχω για απόψε για μια συνευλία που δεν ενοχλεί τους κατοίκους γύρω γύρω δεν είναι τα δεν φέρνει, δεν σπάει νεύρα σε όσους είναι ε, πέριξ του κήπου του μεγάρου ο, Αθηνών για πόψη το βράδυ στις 8.30, οπότε σπεύστε, οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211200 θα απολαύσουν στον κήπο του Μεγάρου, και δεν βλέπω να βρέχει τουλάχιστον, ο Μπρέχτ και η μουσική του. Είναι ο επίλογος των φετινών συναυλιών η κρατική ορχήστρα Αθηνών, με αφορμή τα 60 χρόνια από το θάνατο του Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ και η μουσική του επικεντρώνονται στον Κουρτβάιλ και τον Χάς Άισλερ. Θα υπάρξουν οσχιστικά έργα αλλά και τραγούδια με την υψήφωνο Μάιρα Μιλολιδάκη και τον βαρύτονο Θοδωρή Βουτσικάκη. Μαζί τους ο πιανίστας Τίτος Γουβέλης. Ο Στάθη Σούλης θα διευθύνει την κρατική Αθηνών και ένα μέρος από τα έσοδα της συναυλίας, για όποιον πάει και ενδιαφέρεται να πληρώσει εισιτήριο, θα πάνε στην ύπαρτη αρμοστία για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ. Μετά από το τραγούδι και μετά από την κλήρωση 2:11, 208, 200 απόψε στι 8.30 μπρέχτ στον κήπο του Μεγάλου στην καρδιά τη Αθηνά, θα μιλήσουμε για το προσφυγικό. Θα μιλήσουμε για τη διάσταση που αρχίζει και παίρνει το προσφυγικό. Για το παζάρι στο οποίο μπαίνει το προσφυγικό. Και αν θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, πρέπει να μιλάμε με καθαρό τρόπο. Με καθαρό. Δηλαδή, με λόγια σέρτικα. Τι τα ήθελε, τι θα ήθελα. «Γουσταρολόγιας σέρτικα λέει το τραγούδι. Ο Βασίλης Προδρόμου θα το μα τα πει σε στίχους Νίκο Αναγνωστάκη και μουσική Ανδρέα Κατσιγιάννη. «Γουσταρολόγιας έρτηκα» Φαριά σαν τις αλήθειες Κι όχι πλαστά και ψεύτικα Σαν τις κακές συνήθειες Σωστός όλα τα χρόνια μου Τα πήρα τα γαλόνια μου Κι ενα ποτέ δεν θα βρεθεί Καρτιά του βέντα για να πει <συμίλυνα> Τι θα <τ' αφελές, συμίλυνα> θέλες Τι θα θέλα Αφού ό, όλα να θέλα σε ένα δε ζουμό τη μια στιγμή χωρί δανειά, λογοτεμή. Τι τα θέλετε, τι τα θέλα αφού όλα γίνανε, θέλα σ' ένα δε ζουμό τη μια στιγμή χωρί τα Τα ροχάδια της φωτιάς Κι όχι τα ρεσταμιάς βραδιάς Που αφήνουν χρέια πλήρωτα Κι όνειρα ανεκκλήρωτα Σωστά όλα τα χρόνια μου Τα πήρα τα γαλόνια μου και να ποτέ δεν θα βρεθεί Κατ' κουβέντα για να δει Τι θα φελες, Τι θέλα Αφού Θέλα, σ' σε έναν δεσμό της μιας στιγμής χωρίς ταλιά λόγο τιμής τι θα θέλεις τι θα θέλα Αφού όλα να θέλα σε έναν δεσμό της μιας στιγμής χωρίς ταλιά λόγο τιμή Στιγμής, τάλια, λόγω τιμής. Λοιπόν υπάρχει ένα βραβείο που συνδέει σήμερα από επαιδειακή σύμπτωση το Στάλιν με τον Νόμπελ το λέω αυτό για να χαμογελάσουν λίγο οι Αντισαλληνικοί, οι αντικομουνιστέ, να καταψηφίσουν λίγο δύσκολα μπουκιά που δεν κατεβαίνει τώρα. Και από την άλλη μεριά, οι νομπελίστες που πιστεύουν ότι ο Νόμπελ είναι αγνό, παρθένο, μαλλί και απλώ άμα το πάρει μπαίνει και σε μια πολύ μεγάλη ελίτ. Διότι τα βραβεία έχουν το καθένα την αξία του, έτσι. Και έχουν τον καθένα την αξία του, αν ξέρει που δημιουργούνται, πώ δημιουργούνται, για ποιο λόγο δημιουργούνται. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει η ηλικία μόλι 69 ετών. Το μόλι 69 ετών, μη μου πει κανένα ότι το μόλι είναι υπερβολή. Μη μου πει κανένα ότι το μόλι είναι υπερβολή. Γιατί, αν αρχίσουμε να λέμε ότι είναι υπερβολή το μόλι 69 ετών, τότε δεχόμαστε πάρα πολύ εύκολα καλύτερα να μένει στη σύνταξη μέχρι τα 72, γιατί όσο γνωστόν θα τα γλιτώσει τα λεφτά τη σύνταξη στο οποιοδήποτε κράτο πριν από τα 72. Για να, για να είμαστε και σοβαροί, έτσι. Λοιπόν, σα σήμερα το 1973, πεθαίνει ηλικία μόλι 69 ετών στο Σαντιάγκο τη Χιλή ο κομμουνιστής ποιητής, δεν μπορεί κανένα να το αφαιρέσει αυτό από τον τίτλο του και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής ο Παμπλο Νερούδα. Παμπλο Νερούδα είχε πάρει το βραβείο Στάλιν το 1953 και το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971. Πολύ απλά, επιτυπάμε σε ειδήσεις Όποιο δεν έχει διαβάσει Παμπλο Νερούδα απλώς έχασε πολλά πράγματα. Όχι τη γνώση της Λατινικής Αμερ και από τα γράμματα και από τη Λατινική Αμερική και από μια κουλτούρα που άγεται και φέρεται σε μια πολιτική σκοπιμότητα έχοντα χάσει την ποιητική τη προσέγγιση. Κλέψαν όλοι μας κλέψανε, κλέψαν. κι αυτοί που τους κλέψαν ανάπηροι, παιδιά Διαβάζει το διάλογο πω πήρε πίσω ο γείτονα των Αιγύπτειων ψαράδων. Γείτονα των Αιγύπτειων ψαράδων. Αυτοί που του πάσαν στο ξύλο, που του κάψανε, που γλιτώσανε με δυσκολία, που είχε δηλώσει ήταν καταπέλτη. Τώρα δηλώνεται κάτι από Του λέει και η πρόεδρο, Μήπω ήταν του Παναθηναϊκού. Γιατί δηλώσατε στην αρχική σα κατάθεση ότι ήταν χρυσαυγήτη, και τώρα λέτε ξαφνικά. Τα εγώ και το Παναθηναϊκό, και ανετρέγειασα λιγάκι. Γιατί λέω, Γιατί έχει τίποτα με τον Παναθηναϊκό. Όχι. Έσχημα ε, λόγου είναι, παιδιά, για να σοβαρευτούμε και τον ακούς και βλέπεις έναν άντρα ο οποίος δηλώνει απέναντι σε ανθρώπους που έχουν κινδυνεύσει να καούνε στην εποχή των φασιστών. Δηλαδή λίγες μέρες μετά την, την ημερομηνία που μας θυμίζει τη φρικτή δολοφονία του Φίσα να κάνει πίσω και λες ρε παιδάκι μου αυτό το είδος του άφοβου ανθρώπου, του ατρόμητου είμαστε σε μια χώρα που είχαμε ανθρώπου και έχουμε ακόμα θέλω να ελπίζω απλώ ευκαιρίες, δοθήσει να του δούμε να βγαίνουν μπροστά, να κρατήσουν ψηλά ένα ήθος, ένα ύφο, να μην παίρνουν πίσω το λόγο τους, να μην παίρνουν πίσω αυτά που λένε, να, να, μην, να μην βασίζονται σε μια τυπικότητα η οποία σέρδεται του τύπου καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή σήμερα να λέει άσπραυρο, να λέει μαύρο, παραμεθά, να λέει κόκκινο, παραμεθά, να λέει κίτρινο και να έρχεται να το σέρνει αυτό το πράγμα και να λες πού χάθηκαν οι άνθρωποι, πού χάθηκε, πού χάθηκε ρε παιδί μου... Αυτό που λέμε περηφάνεια και προσωπική και ατομική περηφάνεια. Το ρώτησε η μάρτυρας. Φοβάστε. Όχι. Δεν φοβάμαι, δεν είμαι φοβισμένος, μπορεί και να είμαι και φοβισμένος, μπορεί και να μην είμαι και φοβισμένος. Αγανακτεί η πρόεδρος. Για να αγανακτήσει η πρόεδρος τέτοιου δικαστηρίου πρέπει ο μάρτυρας να είναι φαντς με ρετσινόλοδο με τον ίδιο του τον εαυτό. <χω> και κάποια στιγμή του λέει Ρωτάω γιατί έχετε δώσει δύο περιγραφέ και είστε αναλυτικό σε αυτέ. Σήμερα λέτε άλλα, δεν τα επιβεβαιώνετε. Σα βλέπω κάπως διστατικό ο τρόπο που καταθέτετε. Ήρθατε να πείτε την αλήθεια εδώ. Είχατε καταθέσει ότι μάλλον ήταν ε, τη Χρυσή Αυγή και τη λέει. Ε, και γιατί δεν είπατε ότι είστε φίλε Του στάδιο τάδε ομάδα, Τα είπατε εσεί αυτά στο παρελθόν, Ναι ή όχι. Μάρτυρα. Μούγκα. Σκιωπή. Πρόεδρο, θα απαντήσετε ή η οχι μαρτυρα μουγκα Σιωπή προεδρο θα απαντησετε η η σα προ απάντησή μου, Μάρτυρα. Θα τα παραείπα λίγο. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι με τούτα και με Κίνα βρισκόμαστε σε μια εποχή που σπάει η εκεχηρία με κόπο, φτιαγμένη σε ένα βαθμό στη Συρία. Η Συρία είναι υπόδειγμα χώρα. Κρατήστε το καλά αυτό στο κεφάλι σα. Κρατήστε το καλά στο κεφάλι σα. Που δείχνει. Και αυτό είναι και ο στόχο, πώ μπορεί να μετατραπεί οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, ανά πάσα στιγμή. Με θα συμφέροντα το μεγάλο να περνάνε, να δω το τυρί από πάνω τη. Που σημαίνει ότι ο καθένα από εμά μπορεί από το πριν να βρεθεί στη θέση ενό σύρου πρόσφυγα. Και μετά να περνάει και από την αήθεια τη διαλογή. Αν ο ήρο πρόσφυγα είναι πιο αστός και πιο μικροαστός και μα μοιάζει πιο πολύ από ότι είναι ο Πακιστανό, ο Λίβιο ή ο Αιγύπτιο. Ο... Δηλαδή. Μια βαθύτερη μορφή του ρατσισμού, σαν να μην αντέχουμε πια ο καθένα τη μούρη του στον καθρέφτη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να αντέχει τη μούρη σου στον καθρέφτη. Να πηγαίνει το πρωί να πλύσει τα δόντια σου, να σε κοιτά και να σου λε καλημέρα και να μην τρέπεσαι, ρε παιδάκι μου. Αυτά τα απλά πράγματα έχουν αρχίσει και χάνονται. Και έτσι, όταν θυμηθεί τον και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσεγγιστεί από την πίεση ο έρωτας, στην όπορο ρογάρ. Σας διαβάζω γιατί ο Δημήτρης Σωνανούρης, ο συνάδελφος, είχε στην εφημερίδα των συντακτών uh, την εφηγή και ευγενή ιδέα να μεταφέρει μερικού στίχους του νερούδα για να τιμήσει την επέτειο. Τώρα για να βρει και τέτοια τις εφημερίδες θα ψάνει τον ντουφέκη, έτσι. Διότι η ποιήση απεμπολείται ένα δευτερόλεπτο, δύο, τρία, πέντε, πριν το χέρι πατήσει τη σκαντάλη και φύγει σφαίρα και πάρει τον οθό στο βάλει. Περισκοτώσεις πρώτα την πίηση για να μπορέσεις μετά να κάνεις βρώμικο πόλεμο. Του νότου η μπόρα πέφτει πάνω από την Ίσλα Νέγρα. Σαν μια σταγόνα μόνη διάφανή και ολοβάρος. Τα κρύα του φύλλα ανοίγει να την το πέλεγο κι η γη το υγρό μαθαίνει μια σκούπα πεπρωμένο. Σαν να φίλοι σου δώσε μου ψυχή μου το γλυφό νερό των τελευταίων μηνών το μέλη τη τυριάς. Την ευωδιά που μου σκεψαν του ουρανού. Τη θάλασσα στην Άγια Υπομονή το χειμώνα Κάποιος μας κράζει Ανοίγουν μονάχες τους υπόρτες Με τα τζάμια η βροχή βουεράκου φενδιάζει Κατεβαίνει ο ουρανός αγγίζοντα τις ρίζες Κι έτσι υφαίνει ξεϊφαίνει το ουράνιο δύχτη ημέρα Με χρόνο, αλάτι, ψιθύρους, κατεβάσματα, δρόμους Μια γυναίκα, έναν άντρα, το χειμώνα, στη γη πάρτε μια βαθιά αναπνοή και πάμε στον Παγιαντέρα σε στίχους και μουσική όλα μαζί εδώ θα ακούσετε από ζωντανή συνευλία τη Φωτήνη Βελεσιότου με το Θαλασσινό την Έγκα, το Μητσιά, τον Πασχαλίδη και τη Λιζέτα Καλημέρι ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη πότε είναι γραμμένο το 1940 με στους πολέμους γράφονταν μεγάλα, ωραία, ερωτικά πράγματα που ξορκίζανε το θάνατο. Σα είχα δώσει σε μια κλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα την ιστορία τη Λατινική Αμερική. Να τα τώρα από τι εκδόσει σε ώρα που θα σα δώσω την ιστορία τη Ρωσία. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 και 200 800, θα δουν πως ο ιστορικό Πολ Μπούσκοβιτ, βασισμένο στα πιο πρόσφατα στοιχεία τη ιστορική έρευνα, ανασυνθέτει σε μια εύληπτη αφήγηση τη μακρά και περίπλοκη ιστορία της τη Ρωσία. Α τη περίοδο. Στη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση. Παρακολουθεί παράλληλα μαζί με την πολιτική ιστορία τη χώρα τι κοινωνικέ, οικονομικέ, θρησκευτικέ και πολιτισμικές εξελίξει που χαρακτηρίζουν την ανάδυση τη Ρωσία, τη μεταμόρφωσή τη από ένα πριγκυπάτο τη Ανατολική Ευρώπη σε μια αυτοκρατορία που απλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρασία και τέλο τη δημιουργία τη Σοβιετική Ένωση ενό χωρί προηγούμενο κοινωνικού πειράματο μεγάλου Βεληνικού. Έτσι, δίπλα στην πολιτική και στην οικονομία θα δείτε τι τέχνε, τα γράμματα, τι επιστήμε. Την έμφαση που δίνεται στην έκρηξη δημιουργικότητα που σημειώθηκε κατά τη νεότερη εποχή, και ένα συγγραφέα που εστιάζει στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό βάρο τη χώρα και στην παρουσία τη ω υπερδύναμη που διαδραμάτησε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του στάτου κβο στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μπούσκοβιτ αποφεύγει τεκμηρίωτε γενικεύσει, ανασκευάζει μύθου και λανθασμένε αντιλήψει σχετικά με του Ρώσου και τη Ρωσία και μα προσφέρει μια ευσύνοπτη αλλά περιεκτική ιστορία γραμμένη με νυφαλιότητα και κριτική ματιά. Να θυμάστε ότι η ιστορία που μοιάζει να είναι θέσφατο επί των οποίων βασίζονται σημερινές πράξεις, είναι τρόπος ανάγνωσης. Εξαρτάται η ιστορία από το ποιος τη διαβάζει, από ποια θέση τη διαβάζει, ποιος την έχει δει, ποιος την έχει γράψει, με ποια μέθοδο, με ποια πρόθεση, Έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα κάτω από το ιστορία Τη γράφουν οι νικητές Μ, Αλλά έτσι δεν μαθαίνει ποτέ Κανείς την ιστορία Δύο τρία ονόματα μαθαίνει Και από κάτω ξεχνάει όλη Τη συσσωρευμένη ιστορική Δύναμη των λαών Που τη γράφουν πραγματικά Με το αίμα τους Πάμε σε διαφημίσει. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφορήσουν Το 211-2008-200 Από τις εκδόσεις σε ώρα Την ιστορία της Ρωσίας Του Πολ Λένε, όλοι μα κλέψανε κλέψαν και αυτή που του πιστέψαν και ανάγκη. Λοιπόν, να πάμε στα ψηλά από τα ψηλά στα χοντρά και από τα χοντρά στα αποκαλυπτικά. Καμιά φορά μα κάψετε το λέει και το τραγούδι που θα ακούσετε στη συνέχεια τα κρυβάτα μέταλλα τα, τα βρίσκει στα κατακάθια. Λοιπόν, γονεί νερή μαθήτρια ήταν μια δασκάλα από 24 ω40 ετών για τρει μέρε την εβδομάδα να βοηθάει την κόρη του στα μαθήματα. Λοιπόν, προσέξτε. Η αμοιβή είναι κάτι που προκάλεσε χαμό. Λοιπόν, η αγγελία έχει ω εξή. Ζητείται δασκάλα πτυχιούχο για το 24ο να βοηθάει την κόρη μου στα μαθήματα τη Βιδίδα Δημοτικού. Περιοχή επανομή. Κατά προτίμηση από τη γύρω περιοχέ. Τρει μέρε την εβδομάδα, δύο ώρε την ημέρα. Γλώσσα, μαθηματικά, φυλάδια που δίνει ο δάσκαλο για το σπίτι. Αμοιβή λογοκρίση 10 ευρώ την εβδομάδα. Πληρωμή κάθε εβδομάδα. Μία φορά στο τέλο τη εβδομάδα. Θα δίνετε εσεί ένα φυλάδιο στο παιδί για να βλέπουμε αν υπάρχει πρόοδο από τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνετε. Ωραίε εργασία, 2 και τέταρτο με 4 και τέταρτο. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε μόνο αν ενδια... ενδιαφέρεστε για την εργασία. Ε, να μην κάνω σαρδάμ. Να μην κάνω σαρδάμ. Πώ να μην κάνω σαρδάμ. Ποιο είναι αυτό ο γονιό δηλαδή τώρα που θα έχει άποψη αυτή τη στιγμή για όλα. Για τα σχολεία, για το αν θα έρθουν από δίπλα και θα κολλήσει η ελονοσία. Δεν τρελαίνομαι. Θέλει μια γυναίκα που να του πηγαίνει και φυλάδιο, να κάνει και εκστάσει. Δασκάλα. Να βοηθήσει την κόρη του στη Δευτέρα Δημοτικού. Που η κόρη του θέλει ιδιαίτερα στη Δευτέρα Δημοτικού. Φανταστείτε τι εμπιστοσύνη έχει αυτό. Και να τη δίνει 10 ευρώ την εβδομάδα για 6 ώρε δουλειά. Δεν φτάνουν ούτε για το εισιτήριο. Απάνε, έλα στην επανομή. Δεν φτάνουν ούτε για να βγάλει φωτοτυπίε. Να του πάει και το φυλάδιο. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Και έρχεται αυτό και βλέπει ξαφνικά μου στέλνεται και μηνύματα. Έχετε δίκιο, μου στέλνει ο Ρίκο από το Σικάγο, σε ακούω όταν μπορώ λόγω δουλειά. Σε παρακαλώ πολύ να σχολιάσει τη γυναίκα που πλαστογράφησε το πολιτήριο δημοτικού για να πιάσει δουλειά ω καθαρίστρια. Τι να σχολιάσει τώρα, παιδιά, Τι είναι απελπισία. Δηλαδή, σε τι διαφέρει από το Γιάννη Αγιάννη, Όταν πρέπει να έχει ένα πολιτήριο δημοτικού για να γίνει καθαρίστρια και πρέπει να πα το πιστοποιητικό και δεν το έχει και πεθαίνει προφανώ τη πείνα, έτσι. Μετά θα μου πεις ποιος σε καταγγέλει Μετά θα μου πεις πως βρίσκεσαι Και μετά θα μου πεις η πλαστογραφία είναι πλαστογραφία Είναι αδίκημα Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας Το δικαστήριο Ο φυσικός μας δικαστής Κρίνει κατά περίπτωση ειδικά στο ποινικό δίκαιο Δεν τα παίρνει όλα παραμάζωμα Καθόλου παραμάζωμα Ευχαριστώ τη Δήμητρα για τις κουβέντες η καταδίκη σε 15 χρόνια τη καθαρίστρια για πλαστογραφία του απολυτηρίου δημοτικού, δεν πιστεύω ότι είναι 15 τα χρόνια, δηλαδή να σα το λέω, κάπου έχετε κάνει λάθο, για να πιάσει η δουλειά, δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο ταξικίνει η δικαιοσύνη. Δεν το πήρε το μάτι μου, το βλέπω μέσα από τα μηνύματά σα, το βλέπω από την αντίδρασή σα και έχω αγριευτεί για τα χρόνια, θα το βρω όμω. Γιατί όλα αυτά μα φέρουν σε μια κουβέντα που ξεκίνησε με το φίλη, με την παιδεία, με την εκκλησία. Με δηλώσει από εδώ, με δηλώσει από εκεί. Και έτσι ο Αναστάσει γράφει. Είμαι ένα από αυτού που η στατιστική του Αυγούστου λέει πω οι απολύσει αυξήθηκαν. Και μάλιστα χωρί να υπάρχει θέμα απόδοση. Με βασανίζει κάτι. Πώ μπορεί μια κυβέρνηση με 35% πλειοψηφία, αλλά δυστυχώ 151 ένδρε να αλλάξει την παιδεία μα. Είτε αυτό λέγεται θρησκευτικά, είτε λέγεται ιδιωτική παιδεία. Και λέει, γιατί δεν γίνεται συζήτηση, γιατί δεν γίνεται διάλογο. Ο Ξυλούρη κάποτε τραγούδησε και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να μιλάμε ήρεμα και απλά, Μα τίποτα δεν μα έχει μπει στο μυαλό. Λίγο σε φέρει, λίγο ελίτ να διαβάσουν οι κυβερνώντε και άλλου σπουδαίου Έλληνε να μα πούνε τι στανάθημα καταλαβαίνουν. Ακούστε τώρα, το θέμα τη παιδεία είναι τεράστιο. Και θα οφείλαμε να το έχουμε σε πολύ πλατιές και βαθιές ουσιαστικέ συζητήσει. Αλλά πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, τι συζητάμε, τι συζητάμε Ποιο είναι ο καταλληλότερο, Ποιο θα έρθει πρώτο. Πότε θα γίνει συγκυβέρνηση, αν οι Έλληνες θέλουν πολλά κόμματα ή ένα μαζί. Δεν συζητάμε ούτε καν το περιεχόμενο. Ακούμε για ένα υπερταμείο, ακούμε για την Τρόικα και δεν συνειδητοποιούμε ότι σε αυτό το υπερταμείο θα μπουν μέσα οι Άρτα και τα Γιάννενα. Το νερό, το μέτρο, το υδρόμι, οι πόρτες, τα παράθυρα του τόπου πήγε κανένα κανένας ποτέ, σε μια συζήτηση βαθύτερη, πού περίμενε να γίνει αυτή δηλαδή, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, την τηλεόραση, για να πάω να πιάσω και την άλλη πλευρά. Βλέπουμε γεγονότα στη Μόρια, γίνεται ο χαμός, ε, καίγονται μεταξύ τους, σφάζονται. Γιατί, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση από τα πέξω και μετά και τα χρυσάβουλα. Η Λεοντή του Αγανακτισμένου είναι αρχή... Λουμπενοποιημένη υποθήκευση κάθε αγώνα. Όταν σταματάς την αγανάκτηση πρέπει να θυμάσαι και πώς τολώνει το μυαλό η οργή. Όταν μείνεις μόνο στην οργή δεν πρόκειται να σκεφτείς τίποτα με στόργη. Το μέλλον χρειάζεται στόργη γιατί αφορά στους νέους και στα παιδιά. Αχ, Ρελιάνα, μου γράφει Στέλλα, δεν πάει πιο κάτω, δυστυχώς βγαίνω λάθος. Έχεις πλαστό απολυτήριο δημοτικού Τρο 15 χρόνια. Αν έφεγε 15 χρόνια, πρέπει να ελευθερωθεί ο δικαστή. Εσπλαστό μεταπτυχιακό διδακτορικό, τρώ τον μπάτζετ από κανένα δυο Υπουργεία. Ψέματα είναι. Έχει δυο-τρει τόνου ναρκωτικά, τρώ μερικού μάρτυρε και με χρυσά κουτάλια μετά. Απολύτω δίκιο έχει. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και ασφανάζουν γνωστοί και φίλοι ότι είμαι τρελή. Η Στέλλα από το Σέφιλτ Γύρνα, Καρδούλα μου, γύρνα. Για έχετε δίκιο, έπεσε βαρύ πέλεκη του τριμελού εφετείου κακοργημάτων και η οποία έριξε 15 χρόνια κάθεξης από τα 20 που εργαζόταν η καθαρίστρια σε παιδικό σταθμό του Θεσσαλικού Δήμου Κρατικό, γιατί πήγε στην υπόθεση των πλαστών πτυχίων. Να σας θυμίσω ότι με πλαστά η υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνάνε τον κόσμο. Μια ανάσα τα σέπαλα τα πέταλα πριν τα τινάξουμε. Ευαίσθητη ερμηνεία του Γιώργου Μπαγιώκα σε στίχους Δημήτρη Λέντζου και Στάθη κότσι. Τα σέπαλα τα πέταλα και του κακού τα άνθη, μα τα κρυβά τα μέταλα βρίσκει στο κατακάθι. Με όλα τα σύμπαντα εντός κι εγώ μονάχο έξω αυτός, ο άλλος μου αυτό που πρέπει εγώ να αντέξω τα σέπαλα, τα πέταλα και του κακού τα άνθη μα τα κρυβά τα μέταλα βρίσκει στο κατακάθι Πλούτι με φτωχό με τόσα μάτια μόνο. Ο έρωτα ο μοναχό και ο Θεό ο πόνο. Τα σεπαλά τα πέταλα και του κακού τα άνθη. Μα τα χρυβά τα μέταλλα βρίσκει στο κατακάθι. Με χιλιά βρίσματα μ' ακούς μ' φτάνει ένα νεύμα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 και του κακού ακριβά, τα άνθη μα τα κρυβά τα μέταλλα βρίσκει στο κατακάθι Κάθομαι και μήπω μήπως σε παιδικό σταθμό τόσα χρόνια, τρώει 15 χρόνια για την κιλωστογραφία εκεί εξαντλεί ο νόμο, εξαντλεί ο δικαστή, εξαντλεί η κοινωνία την ακρότητα, την αυστηρότητά τους για το διαπραχθένα δίκημα, δεν διαφωνίζω σε αυτό αλλά κάθομαι και αναρωτιάμαι ε, θα το πω πολύ πικρά και πολύ σαρκαστικά αυτή που δεν είχε λεφτά και έκανε την καθαρίστρια γιατί ήτανε θέμα βιωτικό και μπορεί να στέρισε από το κράτο 150.000 εφόρου ή εισφορέ, αμοιβέ. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία αντίρρηση γι' αυτό. Και επειδή το κράτο θα σωθεί, μα πιάσει όλε τι καθαρίστριε που έχουν κάνει πλαστογραφία, είναι σίγουρο ότι θα σωθεί. Θα διώξουμε και την Τρόικα από εδώ, έτσι. Γιατί τα εκατομμύρια τα τρώνε συνήθω οι κατώτερε κοινωνικο-οικονομικέ τάξει, που λέγει, έτσι. Κάτι ψευδοαστή, αν μην και ξερνά. Εδώ θα προτείνω κάτι. Α τη στείλουν τη γυναίκα στο πολυτελέσκελο του πλούσιου γιου του Υπουργού στο Ναυλώνα θα το περιποιείτε, θα το έχει και καθαρό είναι και ανήλικα γύρω γύρω δεν θα κινδυνεύει και γυναίκα στις δώσουν το πολυτελέες κελί στο Ναυλώνα γιατί είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορείς να αγοράσει ακόμα και κελί φίλε διευθύνσει. <Κλέψανε, λένε> Όλοι μα κλέψαν, κλέψαν, κι αυτοί που του πιστέψαν, έκλεψαν ανάμειρη. Λοιπόν, να πάμε στα ψηλά, από τα ψηλά στα χοντρά και από τα χοντρά στα αποκαλυπτικά. Καμιά φορά μα κάψει, είστε, το λέει και το τραγούδι που θα ακούσει στη συνέχεια. Τα κρυβάτα τα μέταλλα τα βρίσκει, στα κατακάθια. Λοιπόν, γονεί νεαρή μαθητρία ζητάνε μια δασκάλα από 24 έω 40 ετών για τρει μέρε την εβδομάδα να βοηθάει την κόρη τη στο μαθημάτα. Λοιπόν, προσέξτε, η αμοιβή.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 για να βλέπουμε αν υπάρχει πρόοδος από τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνετε ώρες εργασίας 2 και 4 με 4 και 4 παρακαλώ να επικοινωνήσετε μόνο ενδια... ενδιαφέρεστε για την εργασία ε, να μην κάνω σαρδάμ να μην κάνω σαρδάμ Πώ να μην κάνω σαρδάμ Ποιο είναι αυτός ο γονιός δηλαδή τώρα που θα έχει άποψη αυτή τη στιγμή για όλα για τα σχολεία για το αν θα έρθουν προσφυγόπουλο από δίπλα και θα κολλήσει η Λέει, Θέλει μια γυναίκα.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 Με δηλώσεις από εδώ, με δηλώσει από εκεί. Κι έτσι ο Ναστάσης γράφει «Είμαι ένας από αυτούς που η στατιστική του Αυγούστου λέει πω οι απολύσεις αυξήθηκαν και μάλιστα χωρίς να υπάρχει θέμα απόδοσης. Με βασανίζει κάτι, πως μπορεί μια κυβέρνηση με 35% πλειοψηφία αλλά δυστυχώς 151 εδρες να αλλάξει την παιδεία μας. Είτε αυτό λέγεται θρησκευτικά είτε λέγεται ιδιωτική παιδεία και λέει γιατί δεν γίνεται συζήτηση, γιατί δεν γίνεται διάλογο.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 Τρο 15 χρόνια. Αν έφεγε 15 χρόνια, πρέπει να ελευθεί ο δικαστή. Εσπλαστό μεταπτυχιακό διδακτορικό, τρώ τον μπάτζετ από κανένα δυο υπουργεία. Ψέματα είναι. Έχει δύο-τρει τόνου ναρκωτικά, τρώ μερικού μάρτυρε και με χρυσά κουτάλια μετά. Απολύτω δίκιο έχει. Παρ' όλα αυτά, σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και σου φωνάζουν γνωστοί και φίλοι ότι είμαι τρελή. Η Στέλλα από το Σέφιλτ. Γύρνα, Καρδούλα μου, γύρνα. Για τη Στιλάρισα έχετε δίκιο, έπεσε βαρύ πέλεκη του τριμελού εφετείου κακοργημάτων. Και η οποία έριξε 15 χρόνια κάθεξης από τα 20 που εργαζόταν η καθαρίστρια σε παιδικό σταθμό του Θεσσαλικού Δημοκρατικού γιατί πήγε στην υπόθεση των πλαστών πτυχίων. Να σας θυμίσω ότι με πλαστά εχέγγυα υπάρχουν άνθρωποι που κυβερνάνε τον κόσμο. Μια ανάσα τα σέπαλα τα πέταλα πριν τα τινάξουμε.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 κι αυτός ο άλλος μου εαυτός που πρέπει εγώ να αντέξω τα σέπαλα, τα πέταλα και του κακού τα άνθη. μα ακριβά, τα κρυβά με μέταλα βρίσκει στο κατακάθι με τόσα μάτια μόνος ο έρωτας ο μοναχός και ο Θεός ο πόνος τα σεβαλα τα πέταλα και του κακού τα άνθη. μα τα κρυβά τα μέταλα βρίσκει στο κατακάθι Τα ακούς, μα φτάνει ένα νεύμα. Μέσα από χίλιου να βρει ψυχή, μου ρεύεμα. Τα σέπαλα, τα πεταλά και του κακού τα άνθη Μα τ ακριβά, τα κρυβά, τα Βρίσκει στο κατακάθι Τα σέπαλα, τα πέταλα Και του κακού τα άνθη Μα τα κρυβά, τα μέταλα Βρίσκει στο κατακάθι Κάθαμε και σκέφτομαι. Μήπως καθαρίστριε σε παιδικό σταθμό Τόσα χρόνια, τώρα 15 χρόνια για την πλαστογραφία Εκεί εξαντλεί ο νόμος, εξαντλεί ο δικαστής, εξαντλεί η κοινωνία την ακρότητα, την αυστηρότητα τους για το διαπραχθένα δίκημα, δεν, δεν σε αυτό Αλλά κάθουμε και ένα ρωτιά ε, θα το πω πολύ πικρά και πολύ σαρκαστικά Αυτή που δεν είχε λεφτά και έκανε την καθαρίστρια γιατί ήταν θέμα βιωτικό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 Φρικτό, φρικτό, οδηγεί σε απίθανα πράγματα. Η μη συνέστηση καμιά φορά είναι το αρχαίο, η, η ε, αρχαία άντρα Δηλαδή, ε, μόλι κάποιο πάρει εξουσία, φαίνεται το έσω του. Δεν φαίνεται το έξω του. Μην παίζετε μόνο με τον βασιλιά, είναι γυμνό. Όταν κάποιο αποκτήσει εξουσία στα χέρια του, ο τρόπο που τη χρησιμοποιεί, δείχνει το έσω του, δείχνει εκείνο το κομμάτι του χαρακτήρα που ενίοτε κρύβεται στο δρόμο προ την εξουσία. Γιατί για να φτάσει μέχρι την εξουσία, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, πρέπει να πλησιμηθεί έτσι Δηλαδή, πρέπει να έχει πολλά στολίδια, πολλέ γραμμούλε, πολλά τέτοια. Πρέπει να έχει και φως, φω, ψεύτικο φω. Έτσι, ε, έχουν δίκιο όσοι κάνουν κριτική, για παράδειγμα, ότι ο Τσίπρα πει: τον Ερντογάν. Χωρί τη γραβάτα του, εντάξει. Σα θυμίζω ότι ο Τσίπρα έχει πάρει διδακτορικό ε, ε, τίτλο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Μιρινή, όταν κάθε φορά ανοίγεται καμιά κουβέντα για την παιδεία καταλάβετε και πώ είναι η παιδεία στο κόσμο είστε σε μια εποχή που αγοράζεις εθνικότητα. αγοράζεις ήθελα έχει η ηθαγένεια την αγοράζει. πας στην Κύπρο, έχεις ένα 300 αγοράζεις έχεις εδώ, έχεις μια παιδεία παιδεία, παραμονής, αυτό το πριν θα αγοράζεις και εδώ υπάρχουν πολλέ χώρε στον κόσμο που πολλάνε δηλαδή έγινε και η ηθαγένεια ένα ζήτημα πως να σας το πω, για να μην πατριδοκαπηλεύεται κανένα τίποτα και για να μην Έθνο, καθαρό, ανοίγει ο βρωμός το του και αρχίζει και εκφασίζει χωρί να το καταλαβαίνει. Υπάρχουν όμω και ορισμένα όρια ρε παιδάκι μου στου συμβολισμού. Πώ θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Ε, σημαία ευκαιρία το λε και το λες υποτιμητικά. Στην ναυτιλία θεωρείται μεγάλη μαγκιά να βρει σημαία ευκαιρία. Αμα αρχίσει να βρίσκει ηθαγένεια ευκαιρία, ανάλογα με τα λεφτά που έχει, τι να καθίσει να συζητήσει μετά για την καθαρίστρια. Για την καθαρίστρια, μην πείτε έβγαλε και έκανε επενδύσει. Δεν με πλαστογράφησε μετοχές, έτσι, τις Lehman Brothers, yeah. για να λέμε τα πράγματα. Ψυχώνεται λοιπόν και πάει ο Τσίπρας, βλέπει τον στη Νέα Υόρκη, στα περιθώρια της Συνόδου, βλέπει τον Ερντογάν. Είναι πολλοί αυτοί που σχολιάζουν ότι πει και κάτσε μπροστά από τουρκικές σημαίε μοναχά και όχι την ελληνική. Έχει ένα νόημα αυτό. Συνήθω για να είναι η η εικόνα, η σοβαρής απλώς, η εικόνα. Δηλαδή, ο Ιρανός με τον Αμερικάνο Υπάρχει ο καθένα από πίσω του, έχει το σύμβολο τη χώρα του με κάποιο τρόπο, που είναι η σημαία, σωστά. Το να πα να μπει μέσα, να κάτσει, να μην καταλάβει, εντάξει, μένουν σε αυτό όμω. Δεν πάνε λίγο παρακάτω σε κάτι πολύ φοβερό που αφορά απευθεία του πρόσφυγες και μία σειρά από πράγματα, αλλά σα θυμίζω ότι έτσι υπερσυλλεπεί δεν υπάρχει θαλάσσια σύνορα. Του ζήτησε λέει του Ερντογάν να μην εγκαταλείψει τη συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό και. Ο τουρκός πρόεδρος τη θεωρεί ήδη ανενεργή του ανταπαντά λέγοντας ότι για να εξαρτηθεί αυτή η συμφωνία και η εφαρμογή της είναι η τήρηση της συμφωνίας να εξαρτάται και από τη σχέση των δύο χωρών. Και εκείνη την ώρα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη από πολύ μακριά αποφασίζει να απορρίψει. Το αίτημα ασύλου ενό από τους Τούρκου πιλότους που φύγανε. Η άποψή μου είναι ότι όταν κάποιο είναι αναμειγμένο με αυτή την έννοια σε πρακτικό πιμα για λόγου που δεν είναι τη παρούση, πρέπει να εξετάζεται εντελώ διαφορετικά και πέρα από τη διαδικασία του ασύλου. Παρατάρτα, η διαδικασία του ασύλου είναι σκληρή, είναι απαρέγκλητη και λένε ότι δεν την επηρεάζει κανένα. Εδώ αγοράζει κελή. Δεν αγοράζει τέτοιου τύπου ασυλίε και αποφάσει. Για ρωτήστε. Όσου αγόραζαν ηθαγένεια όταν δεν μπορούσαν και όταν δεν είχε βγει στον πληστηριασμό, σαν τη σάδηση τηλεόραση, σε ένα πράγμα από την ηθαγένεια μέχρι το άσυλο. Λοιπόν, όταν ανοίγει το στόμο σου και αρχίζει και δέχε αυτού του είδου την ανισομέρεια, κάνε μου το χατήρι για, για να εφαρμόσω την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορεί να σου σουλάχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα και εκεί κοντά στα ξημερώματα αρχίζει και ξυπνά. Γιώργο Ζαμπέτα στη μουσική. Με Χριστοδούλου στου στίχου. Κλάσικ classic τραγούδια, κλάσικ συμπεριφορέ. Και α φαίνονται νεανικέ και μοδέρνε, μπαμπάλε είναι. Στα ξυμερώματα, κοντά στα ξυμερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιο, την πόρτα μου εχτυπήσε, την πόρτα μου εχτυπήσε. φίλε και αργήσες, πού ήσουν φίλε κι αργήσες. Τα χρόνια ε, ε, έχουν φύγει κι πόρτα που σου άνοιξα, κι πόρτα που σου άνοιξα. Τα λοιπόν, τα έχετε πάρει στο κρανίο, με την α, καταδίκη τη καθαρή ζωή 15 χρόνια. Α, το, το κατανοώ. Δηλαδή, μόνο να σκεφτεί το ρουπακιά που κάθεται σπιτάκι του. Τροϊπίνη, υπόδικος, δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο, το περιφρονεί, δεν πηγαίνει, έχει σφάξει, έχει σφάξει ένα νέο παιδί, έναν αντιφασίστα, έναν μουσικό, έναν ένα εργαζόμενο παιδί. Δηλαδή τι, τι θέλετε τώρα να, να συζητήσουμε, το αν η δικαιοσύνη είναι ταξική, μα έχει λεφτά βγάζει την καλύτερη απόφαση. Για να μην κορδευόμαστε τώρα. Εάν η καθαρίζευε εδώ 15 χρόνια για μία πλαστογράφηση, αυτός που πήρε παραμάζωμα στην έγινα 5, 6, 7, 8, 9, ο πραγματικός έτσι, όχι ο φερόμενος, για να συνενογιόμαστε. Γιατί αν υπάρχει γέρος με προβλήματα υγείας, ο οποίος οδηγεί σκάφος, το οποίο τρακάρει με ένα άλλο που κόβεται στη μέση και είναι ζωντανός ο γέρος, δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλής όπως ξέρετε στα σκάφη, ε, MB, όχι φόβο σε έμφρονα άνθρωπο, αλλά γενικεύει την αντίληψη περιδολιότητας παρουσίασης των ε, πραγμάτων ε, όπου εκεί χρειάζονται πολλές εισαγωγικά, δεν υπάρχουν στον προφορικό λόγο, τα βάζω εγώ, πλαστογραφίες σε πολλά επίπεδα για να μην πεθάνει ο γέρος όταν τρακάρει με το απέναντι σκάφος που όταν εγώ είμαι στη βάρκα μου και λίγο κουνηθεί από κάνα κυματάκι καθώς είναι και βρεμένο το πάτωμα φεύγω ολόκληρη εκατό κιλά άνθρωπος τώρα μην λέμε χαζομάρες αλήθεια σας το λέω λοιπόν εντάξει είσαστε έξαλοι γιατί να μην είσαστε έξαλοι έχετε αντιδράσει ποτέ σε ζητήματα δικαιοσύνη ευρύτερη? για να σας ακούσω πού και πως έχετε αντιδράσει δεν μπορώ να μην πω ότι τα, πι τα πιτσιδίκια του Κέρφα, οι αντιφασίστε, σηκώνται και πάνε στην ΕΡΤ και λένε: Δεν θέλουμε να δείχνει τη φρυσή αυγή. Και τη διαφημίζει, και θα πάνε να κάνουν εκδήλωση εκεί και να πούνε στην ΕΡΤ με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτό. Θυμάστε όμω: Δικαιοσύνη ή αλλαζοή. Ποιο ζει σε ζωή, αφήστε τα παιδιά να μπουν μέσα. Και τώρα βλέπει ο καθένα να πάει να μπαίνει μέσα, να σφάζει ποιον θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ε, μου γράφει ο Μπίλι, ε, πλαστογράφησαν κάποιοι θέσεις που απαιτούσαν πτυχία μεγαλύτερων ευθυνών. Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε στα άλλα άκρα των Υπουργείων. Έχουμε παραδείγματα μπάτσων που δεν δικάστηκαν. Τι να πει κανείς. Μα θέα μου, η πλαστογραφή είναι πλαστογραφία σε όλα τα επίπεδα. Η ποινή δεν έπρεπε να είναι ανάλογη με το επίπεδο, το όφελος και το κέρδος. Α, α με τώρα... Ε, άμα ψάξει να βρει ελαφριντικά, το σύστημα, άμα έχει λεφτά σε ταξική δικαιοσύνη, σου βρίσκει όσα ελαφριντικά θέλει. Όσου μάρτυρε θέλει. Σαν το μάρτυρα για παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή. Το πρωί ξε, ξύπνησε και του έβλεπε Χρυσαγίδε, το βράδυ έβλεπε κάτι πιτσυρίκια που δεν ήταν, λέει, μπρατσωμένο, αλλά ήταν κάτι νεαρά. Τώρα πώ μπορεί να δει τύπου σαν για αυτού που ξέρετε ω 22 χρόνια Τι να σου πω. Ο φίλο μα ο Παναγιώτης, ο φοιτητή τη νομική, ανοίγει το θέμα. Για τη Φιλιππιάδα και το Ρεόκαστρο, εδώ πρέπει να τα ανοίξει πολύ ευρύτερα, πέρα από του τόπου και του χρόνου, γιατί αλλιώ θα καταλήξουμε να μιλάμε για τι πόλει αυτέ ω κοσταλέξη. Παίρνοντα μαζί μα, παραμάζωμα, όλου του υπόλοιπου κατοίκου που δεν εκφραστήκαν έτσι και που αντιδρούν εντελώ διαφορετικά. Χαιρετίσματα στο Μόναχο, στο Δημήτρη. Ε, ο Σεπολιώτη επιμένει, καλησπέρα, Λιάνα η οι ΣΥΡΙΖΑ ε, ΣΥΡΙΖΑΙ πάντα την προσώπευαν όχι στον δημοκρατικό σοσιαλισμό, αλλά στον δημοκρατικότερο καπιταλισμό. Πιο Αμερικανολιγούριδες και από Ευρωλιγούριδε. Έχει ένα δίκιο, λέει ο Γιάννη. Τα δικαστήρια δεν επιβάλλουν δικαιοσύνη, αλλά νομοσύνη. Μην προσπαθεί να βρει το δίκιο τη κάθε καθαρίστρια όταν αυτή αναγκάζεται να παραποιήσει τα στοιχεία τη προκειμένου να επιβιώσει. Σα θυμίζω ότι εύκολα σα πήρανε την προσοχή στι καθαρίστριε και στο δίκιο αίτημα. Όταν ήταν η ζωή μηχαρούλα λεξίου και πολλοί άλλου με πορτοκαλιά γάντια και ξεχάσατε όλες τις υπόλοιπες καθαρίστριες του δημοσίου και του μη δημοσίου που τσακίζονται και πλένουν σκάλε. Όταν πρωτομήλυσα για τι καθαρίστε πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια, μερικοί από εσά, όχι οι τωρινοί τώρα που με ακούτε, πήγατε να με πάρετε και παραμάζωμα λέγοντα ότι από εκεί αρχίζει το πρόβλημα του ξεπουλήματος του τότε οτέ, το οτέ, Έτσι ξεκινούσε, το 1999. Ναι, Γιάννη μου, ο Χαλόη ο, ο Γιάννη, ναι, η δικαιοσύνη είναι τακτική. Ε, η νοοτροπία είναι ο καθένα να κάνει ό,τι μπορεί για να επιβιώσει. Εκεί φτάσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να κάνει ο καθένα ό,τι μπορεί για να επιβιώσει. Και τώρα ανοίξτε μάτια και αυτιά. Θα σα παίξω ένα τραγούδι, μια και μιλάτε για δικαιοσύνη. Είναι ανιστοχή ήδη στη λίστα. Προφανώ παρακολουθώντα και την επικαιρότητα. Είναι πίσω γραμμένο το 1983. Η μουσική είναι του εξαιρετικού Δημήτρη Λάγιου. Η στίχη, η παραπάνω από εξαιρετική, είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Στο τραγούδι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο η σωτηρία, μπέλου. Ο είναι θα με δικάσει. Στην Τρία μεγαλώνουν τα στάχια και στην Αγιάσο σε μια νεαρή εκκλησιά, ζωγράφησε ο Θεό φίλο με αίμα το χάρο να φοράει θαλασσιά. Αυτό από του πρόσφυγες τη με μέχρι αυτού που ντύνονται χάρη, τάχα μου δίθεν ω εθνικοπατριώτε φορώντα θαλασσιά που μοιάζουν μαύρα. δικάζει όκου κούβος και τα ειδώνει μα στην Αγιά σου, στα βρουτάδι που χρήσω τις νύχτες που τα παιδιά σπρωχιώνει οι ξετεστά τα κρεμάνε Χριστό. Μας για μια για γλώσσα και πουριά, Λα <σ darker> με την κάση, οκού κοσκετα ει τονι. Σο, τις νύφτες που σαπε, η ασκολαγι, η σεντέστα, αγρεμάνε. Για μα Δεν έπατε κάτι το ραδιοφόνο χρειάζεται κανένα ένα και δύο ενδεχομένω και τρία δευτερόλεπτα πολύτιμα στο χρόνο του ραδιοφόνου μια και δεν υπάρχει εικόνα για να πάρει μια ανάσα όταν έχει τελειώσει ένα τραγουδησία αυτό Θα το πρότεινα αν μπορούσα πολιτισμικά να το ακούμε κάθε τρει και μία όταν πάμε να ανοίξουμε έναν έντονο διάλογο για βαθύτερα ευρεία ζητήματα δηλαδή ευρεία ζητήματα από την παιδεία από εξωτερική πολιτική Από την ιστορία από την τέχνη πριν χρειαστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα που σήμερα να λες τα παιδιά ζωγράφισε ο Θεόφιλος με αίμα το χάρο να φοράει η θαλασιά και να πρέπει να μπουν στο Google να βρουν ποιος είναι ο Θεόφιλος και να μπαίνουν στο Google και να βρίσκουν πολλούς Θεόφιλους πριν από το Θεόφιλο Πού μπορεί να ζωγραφίσει με αίμα το χάρο να φοράει τα Να τους λες αγιά και να σε ρωτάνε πού είναι αυτό πού είναι αυτό Να τους λες εκεί απάνω ξέρεις πού στη Μητυλήνη και να σου λένε πού τις μόριας των προσφύγων mm. και πού γίνεται το σώσε. Πριν αρχίσει το μυαλό μας να σκέφτεται πολιτικά ω μη κυβερνητική οργάνωση στην προσπάθεια να ασχοληθεί με την κυβερνητική πολιτική ας καθίσουμε να σκεφτούμε πως μπορούμε να ανοίξουμε έναν διάλογο μεταξύ μας πρώτα απ' όλα για τα σοβαρά πράγματα με σοβαρό τρόπο και μετά μιλάμε και για τον τόνο και για να μην σας πάρω από κάτω με τις βαθιές σκέψεις σε μια μέρα που όλα μοιάζει να φαντάζουν δύσκολα ε, σα αποχαιρετήσω με ένα τσάι για σεμνιού γραμμένο το 1985 από τη Μαριανίνα Κριεζή σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβερ μόνο και μόνο για να σκεφτούμε σε ποιο επίπεδο κατανάλωσης έχουμε βάλει μεταξύ των άλλων και τις ανθρώπινες σχέσεις ε, άλλο να τους φτιάχνεις στρίδια και τσάι για σεμνιού και εκείνο να έχει συνηθίσει σε φασολάδες και τρουλού Τίποτε από τα δύο δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς σε μία σχέση. Θα χαλάσει. Είτε τρώς συνεχώς στη στρίδια και τσάι για σεμιού, είτε τρώς συνεχώς φασολάδες και τρουλού. Για να σας αποχαιρετήσω και να πάρετε μία βαθιά ανάσα αναζητώντας τον χρυσό σας πρίγκιπα Μπραντ Πίτ. Με <Κλεφερό> 169-193 ευρώ γιατί είναι μόνος και περιμένει εσάς Να τα δώσετε ωραία σε μια αεροπορική εταιρεία να σας πάει στο Λος Άντζελες Θε χώρα με καλή Παρασκευή, Απόγευμα, Καλό Σαββατοκύλιακο Να είστε καλά, τσάι για σεμνιού Πείτε το τώρα και από εκεί γιστρα βλέπουμε Σου φέρνα τρίδια Τα ίδια σε μενιού, Μέσαι ένα είχαν Έχει πάντα στα πλακάκια. Κάφε, σκουπίδι και λέκε. Τι χάστο βάζω, λουλουδάκια. Τελευταία που είχε απομείνει πια για μας κι αυτή την έχασες μοιραία για να μην χάσεις ένα μας. Κι όταν όμπω στα γαλάζια σεντόνια Ο πρίκκιπας μου θα είναι εκεί Θα φοράει τη δικιά σου κολόνια Και θα φυλάει όπως φυλάς εσύ